Крах атали, солдаты шли в последний бой, а пробитой головой. Μια κυρία 600 ευρώ. Είναι μια δύσκολη συμφωνία και προφανώ έχουν η φυσιακή ροπή. Θα δυσκολέψουν τον κόσμο. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Εννοείται είναι ο αφού κατανοεί την κυρία των. Όχι λέει, τον, την κυρία 600 ευρώ. Τους έχει χαρακτηρίσει με βάση το μισθό ή τη σύνταξη. Που παίρνουν και βεβαίω λέει ότι είναι φαισιακά τα μέτρα και θα δυσκολέψουν τον κόσμο. Μιλάει και τα δικά του μέτρα, αυτά που αναγκάστηκαν να τα πάρουν, ώστε κάποια στιγμή να τα ξεφορτωθούμε, δεν λένε πώ, και να ξαναγυρίσουμε κάπου αλλού που δεν θα έχουμε αυτά τα μέτρα, αλλά μέχρι τότε παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Όλο αυτό το πολύ ωραίο και το πρωί βγήκε στον αντένα, στον παπαδάκι, και χθε έδωσε τη συνέντευξη. Οπότε έχουμε αρκετά διαφωτιστικά μηνύματα από τον Υπουργό τον κύριο Τσακαλώτο. Ω δεύτερο. Ε, το τραγούδι είναι ρώσικο. Είναι κατά τη υποδοχή τη άφηξη του Ρώσου Προέδρου. Εμεί προηγούμαστε πάντα, οπότε το έχουμε βάλει. Θυμίζει και κάποιε παλιέ καλέ στιγμέ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ηρωικέ πάντα από εκείνον το λαό. Και τσακαλώτο, τι ακριβώ πήραμε από το προχθεσινό Eurogroup. Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση σα κατηγορεί ότι τα δώσατε όλα και δεν πήρατε τίποτα. Τι δώσαμε, τι πήραμε. Ωραία, ας αρχίσουμε με τι πήραμε. Πήραμε εκ το οτπέως. Τι δώσαμε, τι πήραμε. Πήραμε το οτπέως. Σε ευχαριστώ, Βανίγερα. Πήραμε το τέλο. <Τελίου> θα μπορούσαμε να μην είχαμε πάρει τίποτα. Οπότε αυτό πήραμε. Θεωρείται καλό. Μπαίνει στα θετικά αυτή τη στις κυβέρνηση. Εννοείται και στι κατακτήσει του ελληνικού λαού. Το είπε ο Υπουργό. Δεν μπορούμε εμείς να το αμφισβητήσουμε. Εσωκομματικά άλλωστε δεν τον έχει αμφισβητήσει κανεί. Έχουν πει πάντα οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίε τρει μέρε. Ό,τι πιο ακραίο μπορεί να ακούσει κανεί. Το έχουν πει και αυτό το τρίμερο. Τέτοια αμφισβήτηση όμω γι' αυτό που περιγράφει εδώ Τσακαλώτο μέχρι στιγμή πάντα. Δεν έχουμε. Ο τσακαλώτο, όπως και οι προηγούμενοι υπουργοί και προηγούμενοι πρωθυπουργοί και οι νύνοι πρωθυπουργοί, κατανοούν τους στοχούς. Κατανοώ εγώ και η κυβέρνησή μου πλήρως. Έναν άνθρωπο φτωχό που δεν τα βάζει, βγάζει πέρα. Έχω πλήρη επίγνωση για αυτό το πράγμα. Στασίς, Λίκο, Στο μυαλό μα και στη ψυχή μας έχουμε κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε άνεργο, κάθε επιχειρηματία, κάθε αγρότη, κάθε παιδί. Πιβάξε, πασχείνι, πούι, πράβο, Κατανοώ εγώ και η κυβέρνησή μου πλήρως. Έναν άνθρωπο φτωχό. Που δεν τα βάζει βγάζει πέρα. Έχω πλήρη επίγνωση για αυτό το πράγμα. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί έρχεγε. Γιατί συγκινήθηκα μα. Όταν λοιπόν έχει την κατανόηση του αρμοδίου Υπουργού, ακούσαμε και τον παλιότερο υπουργό, τον Βενιζέλο, όταν έχει την κατανόηση από του υπουργού για του φτωχού, για όλου αυτού που περνάνε δύσκολα. Θε κάτι άλλο. Νομίζω όχι, δεν θες κάτι άλλο, βάλε 10 φόρου. Αν η κατανόηση ανεβαίνει ανάλογα με το φόρο που έρχεται, γιατί. Στην εποχή τη δύσκολη και τη σκληρή που ζούμε, κατανόηση, ανθρωπιά, τα συναισθήματα νομίζουν πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Κάπω έτσι είχαμε αγαπήσει και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στο μυαλό μα δεν πρέπει να έχουμε μόνο αυτού που συζητούν στον διάλογο για τι συλλογικέ συμβάσει, αλλά και αυτού που είναι έξω από το παιχνίδι. Του ανέργου. Του ανέργου και ιδίω του νέου ή του μεσήλικε οι οποίοι βρίσκονται στην αγωνία. Και θα γενικεύεται. Και πρέπει και αυτού κάποιο να του σκεφτεί. Ο πλαστήρας έτρωγε φακές. Πρέπει και αυτούς κάποιος να τους σκεφτεί. Και τότε οι τυχεροί, άνεργοι, ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, χαμηλόμυστοι ήταν όλοι αυτοί που τους είχε σκεφτεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα τους κατανοεί ο τσακαλότος. Αυτό κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Διαλέγουμε ποιος θα μας κατανοήσει περισσότερο και βεβαίω έχουμε ανάγκη μεγαλύτερης κατανόησης συμπόνια. Και γενικότερα έτσι αγκαλιά, επειδή παίρνουν και περισσότερα μέτρα. Αλλά γι' αυτό του ψηφίζουμε, για να μα αγκαλιάζουν, κατανοούν, συμπονούν περισσότερο και έτσι να παίρνουν και τα μέτρα. Είναι αυτό ο ωραίο κύκλο που τον κάνουμε, τον διαγράφουμε όλοι τόσο ωραία τα τελευταία τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Να τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, τα συναισθήματα, γιατί η πολιτική είναι σκληρή και είναι και καθαρή πολλέ φορέ. Και όταν περιγράφεται και από ανθρώπου που του έχουμε επίση αγαπήσει, τότε γίνεται ακόμη πιο καθαρή. Τι είναι ο Κατρούγκαλο, όχι το πρώτο που σα έρχεται, το δεύτερο είναι ο κομμουνιστής, το τρίτο είναι κάτι πιο ευρύ, Μαρξιστή. Είναι σαν να υπάρχει ένα ακίνητο πόλεμο εναντίον τη εργατική και τη μεσαία τάξη. Ποιο παίρνει τα κέρδη από την ανάπτυξη, Το 1% του πληθυσμού. Γιατί παθαίνει η μεσαία τάξη. Συρρυκνώνεται παντού και προλαταριοποιείται. Γιατί τι παθαίνουν γίνονται ακόμα φτωχότεροι. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί επικρατούν αυτές τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Άρα ποιο είναι το μεγάλο στήχημα. Με ποιο θα πάει κανείς. Με κάποιος, τον κ. Μητσοτάκη που Με είναι ο κρασικός νεοφιλελεύθερος. Εγώ είμαι ο εμραξιστής. <σομίλεια> Εγώ είμαι ο Είναι το μεγάλο στήχημα. Με ποιο θα πάει κανείς. Ωραίο ερώτημα. Η απάντηση βεβαίως έχει δοθεί για τους ίδιους. Έχουν πάει με τους άλλους. Με το ταξικό αντίπαλο. Όλα αυτά που έχουν κάνει είναι μέτρα που θα τα έπαιρνε οποιαδήποτε νέο φιλελεύθερη κυβέρνηση. Τόσα πολλά όχι. Τα μισά θα τα έπαιρνε μια οποιαδήποτε νέο κυβέρνηση. Του Κυριάκου, του Σαμαρά ή όποιου άλλου. Τη Στάτσερ. Τόσα πολλά όμως δεν θα τα έπαιρνε καμία κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, τους εαυτούς τους και κυρίως τον λαό. Δεν έμεινε μόνος αυτό, δήλωσε μαρξιστής, είναι ο περίφημος καραγκιόζο μαρξιστής, είναι μια νέα κατηγορία. Μίλησε το για το αγαπημένο του θέμα, για το γιαμπανάκι στη Βάρκηζα. Μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου είχαμε την έξιση επιλογή. Να παραδώσουμε την εξουσία ή να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Να δούμε πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μα σε πολύ πιο δύσκολε συνθήκε. Σαν τη Βάρκηζα. Στο γιαφανάκι τη Βάρκιζα. Σαν τη Βάρκηζα. Στο γιαφανάκι τη Βάρκιζα. Θα παραδύναμε αυτό που είναι για μα το όπλο μα, δηλαδή τη κυβερνητική εξουσία, ή θα την κρατάγαμε. Για να yeah. μην παραδώσουμε αυτό το όπλο σε αυτό που στον ταξικό πόλεμο είναι από την άλλη μεριά. Και νομίζω ότι καλά κάναμε. Ο πλαστήρα έτρωγε φακέ. Για να μην yeah. παραδώσουμε αυτό το όπλο σε αυτό που στον πόλεμο είναι από την άλλη μεριά. Και νομίζω ότι καλά κάναμε. Είστε εσεί από την άλλη μεριά. Δεν είστε από τη μεριά των εργαζομένων και κάνει και τι συγκρίσει τώρα τελευταία. Το λέει συνεχώ με τη Βάρκιζα. Αν ξεπεράσουμε το αρχικό σοκ, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο χαλαρά. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω, γιατί και η χιδεότητα έχει όρια. Πάντα έχει όρια η χιδεότητα. Εδώ τα ξεπερνάει συνεχώ όποτε δηλώνει κομμουνιστή, μαρξιστή και όποτε. Πιάνει στο στόμα του τη βάρκιζα τους χιλιάδες αγωνιστές, τον πόνο, τις εξορίες, του θανάτου και το συγκρίνει με αυτό το νεοφιλελεύθερο τσίρκο που υπηρετεί με την γνωστή ως αυτό αυτός και όλοι οι υπόλοιποι και επιμένει ότι με όλα αυτά βοηθάει και τους αδύναμους. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς, να έχουμε μια σαρωτική ασφαλιστική μεταρρύθμιση που το σχεδιάσαμε εμείς έξω από τις προδιογραφές του μνημονίου ούτω ώστε ναι με να κάνουμε αυτά που υπογράψαμε γιατί δεν μπορούσαμε να με τα κάνουμε αφού είχαν την υπογραφή μας από κάτω να δρανοποιήσουμε όμως αυτά τα μέτρα με μέτρα δικής μας, ε, δικού μας σχεδιασμού που θα βοηθούσαν του πιο αδύναμους. Ο πλαστήρας έτρωγε φακέ. Στο Θα όμως αυτά τα μέτρα Με μέτρα μας, δικού μας σχεδιασμού που θα βοηθούσαν τους πιο αδύναμους Ο 24% ΦΠΑ βοηθάει τους πιο αδύναμους Οι φόροι όλοι που έχουν ανέβει στην πύρα. στον καφέ βοηθάει τους αδύναμους Έχουν πάρει φόρο για τους εφοπλιστές Γιατί η πείρα ο καφές Ο ΦΠΑ, όλα τα υπόλοιπα, τα τέλη κυκλοφορίας, τα, η βενζίνη, τα αυτοκίνητα, το πετρέλε Όλα αυτά ξέρουμε ποιους χτυπάνε Επειδή παρουσίασε μόλις το σχέδιό τη ότι τα ψηφίζουν αυτά Για να τα αποσύρουν στην πορεία με ένα ύπουλο και κρυφό σχέδιο Όλες και μπορούν να κάνουν κάτι αυτοί χωρίς να έχει δώσει εντολή ο Τόμσεν και η Μέρκελ Και κοροϊδεύει κανονικά όλους αυτούς για τους οποίους υποτίθεται μιλάει Στο όνομα των Αδυνάτων. Αυτός που μας πληροφορεί στη διάρκεια του ρώσικου τραγουδιού για το διαιτολόγιο του Πλαστήρα είναι ο Βασίλης Λεβέντης Κυρίες και κύριοι βουλευτέ και κυρίες και κύριοι συνεργάτες και φίλοι που είστε εδώ έχετε την τιμή να ανήκετε σε ένα κόμμα πολύ σπουδαίο ένα κόμμα που ίδρυσαν μεγάλοι ηγέτες όπως ο Πλαστήρας ο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Γεώργιος Παπανδρέου. <Τι> Ένα θέμα είναι ότι θεωρεί τον εαυτό του συνέχεια όλων αυτών. Έβαλε και το Ζίγδη μέσα, έβαλε και το Μαύρο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Πλαστήρα και εμεί μείναμε. Ε, εννοείται είναι συνέχεια όλων αυτών ο Λεβέντη, αν του πάρει από μακριά, από τον Βενιζέλο που είναι ο πιο παλιό, έβαλε και τον Παπαναστασίου. Καταλήγουμε στο Λεβέντη, λογικό. Αλλά μα αρέσει που ω κορυφαία μορφή ε, όλων ε, μαζί και με όλου του άλλου και κορυφαία μορφή ε, και προσφορά στον τόπο βάζει το Γεώργιο. Ανδρέου, το γέρο το τη δημοκρατία όπω τον αποκαλούν όλοι. Γι' αυτό μα άρεσε πολύ αυτό ο συσχετισμό. Γι' αυτό και επαναλάβαμε δεύτερη φορά το Γεώργιος Παπανδρέου. Και όλοι αυτοί που ήταν στην αίθουσα έπρεπε σύμφωνα πάντα με τη λογική του Λεβέντη να νιώθουν υπερήφανοι που είναι συνεχιστέ όλων αυτών. Κυρίω του Γεωργίου Παπανδρέου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, λίγο πολύ αναμενόμενα. Επίση αναμενόμενο είναι και αυτό που είπε η Όχι. Με τα, για τα 400 χρόνια σκλαβιάς είπε και κάτι άλλο πριν μιλούσε ως γνήσια Πασόκα Σιριζέα πια για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας Πάντα υπάρχει ένας προβληματισμός και μια αγωνία και μια προσπάθεια από μας για το καλύτερο Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ε, στεναχωριόμαστε ή δεν, δεν παλεύουμε για μέτρα που δεν τα θεωρούμε όχι σωστά, δεν, το, δεν τα θεωρούμε σωστά, αλλά είμαστε ανακασμένοι να τα ψηφίσουμε. Αλλά και κάποια από αυτά έπρεπε να ψηφιστούν έτσι κι αλλιώ, το ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Είναι κοινό μυστικό, δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι είναι αξιοποιημένη η δημόσια υπηρεσία μας. Ξέρω τι σημαίνει δυσκινη, δυ, το λένε, δυσκινησία και ε, αδιαφορία πολλέ φορέ και ζ Δημόσια διοίκηση. Να μην γελιόμαστε, τα χαϊδεύουμε όλα. Άρα οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε ακίνητα. Όλε τι φορέ ναι, δυστυχώ. Γι' αυτό και λέω: αφήστε την τρόικα να δουλειά, μας φτιάξει σοβαρό κράτο. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Όλα νοησίες και κλεψιέ κάνουμε. Δεν είναι πιο ωραίο που συμπληρώθηκε με την άποψη του Αδόνιδο Γεωργιάδη. Τα ίδια έλεγε και ο Άδονη παλιά. Ότι ναι, μεν ζοριζόμαστε, εξαναγκαζόμαστε. Δεν το έλεγε τόσο ομά όπω ετούτοι, αλλά με κάποιο τρόπο ότι δεν του ήταν ευχάριστα τα μέτρα. Αλλά έπρεπε να γίνουμε κράτο. Μόνοι μα δεν μπορούσαμε και γι' αυτό φέραμε την Τρόικα, τα μνημόνια για να μα κάνουν κράτο. Αυτά ακριβώ είπε και η Άννα Βαγενά πριν πει τα άλλα τα πολύ ωραία για τα 400 χρονιών στα οποία θα φτάσουμε σε λίγο αλλά πριν φτάσουμε εκεί να θυμηθούμε μια παλιά αναβαγενάτη παλιά πριν δύο χρόνια από εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη Δεν περιμένουμε πια τίποτα αντιστοιχώ από τα κόμματα ακριβώς, Ο κόσμος, οι άνθρωποι δεν περιμένουν θα πάρουμε την κατάσταση ακριβώς, στα χέρια ακριβώς, μας όπως Μην πληρώνετε, αντισταθείτε και ζητήστε πίσω τα κλεμμένα Ο κόσμος, εμείς Εμεί θα κάνουμε αν κάνουμε κάτι. Όχι μόνο Δυστυχώς, πυρί, ζητάμε, δεν περιμένουμε τίποτα ποσά. εσά. Ζητάμε δίκαιο. Τα είδαμε φόρους. τόσα χρόνια. Έρχεστε εδώ και λέτε στι τηλεοράσει. Φταίει. Σαν να περιγράφετε μια κατάσταση που δεν σα αφορά. Ποιο την έκανε αυτή την κατάσταση. Εμεί την κάναμε. Είστε όλοι αντίθετοι. Μα εσεί την κάνατε. Του πολιτικού ψήφισαν. Τους... ο, yeah. ο κόσμο θα πάρει την Ποιος κατάσταση τους στα χέρια μα. Αυτό yeah. ο κόσμο που του ψήφισε θα του καταργήσει. Εγώ είμαι πιο άκρα από αυτά που είπατε. Τι δεκέμβρη και δεν τελείωσε. Δεν αντέχουμε άλλο. Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μα. Ο κόσμος, μόνο εκεί έχουμε ελπίδα Ακριβώς όπω θα λέτε και κυρία Βαγενά Θα γίνει ένα μεγάλο κίνημα που ο κόσμος θα ζητήσει πίσω τα κλεμμένα Να μην πληρώνει κίνημα δεν, Κίνημα από τον κόσμο, δεν μα σώνει τίποτα άλλο πια ε, επίσης... Δεν σας έχουμε πιστοσύνη, τελείωσε Αγανάκτης, οργή, όλα αυτά την έκανα βουλευτήνα Και άλλα πολλά, εδώ είναι ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα Όπω κάθε μέρα. Ναι, 211 208 20, 200 από το τηλέφωνο επικοινωνία. Σε SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεγελ καινότο. Μηνυμάσαι σου και όλο αυτό στο 54%. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι στο duty papai.chem.gr. Ο Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο. Αυτή ήταν η οργή τη Άννας Βαγενά. Όπω την ακούσατε, συνοψίζετε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτά τότε. Έγινε βουλευτή και από όλη αυτή την οργή που περιέγραφε μια κατάσταση με τον δικό τη ιδιαίτερο τρόπο, φτάσαμε. Ότι δεν έχουμε και 400 χρόνια σκλαβιά συγκρίνει τα 99 χρόνια ξεπουλήματος που υπέγραψε η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε η ίδια επειδή δεν άντεχε τους προηγούμενους Τα συγκρίνει με τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας που το επέβαλαν άλλοι Συγκρίνει αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ η εκλεγμένη αριστερή κυβέρνηση με αυτό που έκαναν οι Τούρκοι όταν το έκαναν και όπως το έκαναν η αναβαγενά στην προσταφέρεση Όμως, για το Ταμείο Αποκρατικοποίησεων, η χώρα έχει δεσμευτεί για 99 χρόνια. Το 99 χρόνια δεν μας τρομάζει, δεν τρομάζει και οι Τούρκικοι αυτοί ήταν 144 αιώνες, πώς το λένε, 400 χρόνια. Πώς το λένε, 400 χρόνια. Εντάξει, Έχομαι... είμαστε τεκτικός λαός. I u elasteria i fanatusz. Wajemnej formie, prymagona. I jej on właśnie nie żyli. i Ο πλαστήρα έτρωγε φακές. Τι δώσαμε, τι πήραμε. Τι πήραμε, το οπέως. Κατανοώ εγώ και η κυβέρνησή μου πλήρως. Έναν άνθρωπο φτωχό που δεν τα βάζει, βγάζει πέρα. Έχω πλήρη επίγνωση για αυτό το πράγμα. Ποιο δεν θα ήθελε να είναι για να δεχτεί την κατανόηση του Ευκλίδη τσακαλώτου. Νομίζω όλοι μας. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να τους το αναγνωρίσουμε. Είτε έχουμε ψηφίσει... Μένουμε Ευρώπη, είτε δεν έχουμε ψηφίσει. Μένουμε Ευρώπη, γιατί ο Κυρίτσι το να αυτό από την άλλη πλευρά. Κάνουν μια δήλωση και αμέσω μετά βγαίνουν τρει-τέσσερι μέρε να σβήσουν τη φωτιά που άναψε η δήλωσή του, κατηγορώντα όλου του άλλου για παρερμηνία. Το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό από καμιά εκατοστή. Το τελευταίο τρίμερο έχουν προσθεθεί άλλοι πέντε-έξι. Όποιο δεν παρακολουθεί κοινοβουλευτικέ ομάδε, όποτε γίνονται, τη Ένωση Κεντρών του Λεβέντι, χάνει. Ε, να ακούσουμε ένα μικρό απόστασμα του συνεχιστή του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Σύγκριος άφησε τα δύο του σπίτια σε ίδρυμα στη Ρόδο. Ο Γιώργος Μαύρο όλη του την περιουσία και ήταν μεγάλη γιατί ήταν η σύζυγός του Εφαπλιστίνα την άφησε στο κράτος. Ο Γιώργος Παπανδρέου ένα μοναδικό σπίτι άφησε και προχθέ μου είπε η Μιμή, η Λιάννη, ότι το φάγανε, της το φάγανε τα παιδιά του. Αυτά λέει στις κοινοβουλευτικές ομάδες, κάθονται οι άλλοι, παρακολουθούν από κάτω, μόνο σε Σουάρ δεν έχουν γιατί σε Κομωτήριο λέγονται αυτά. Δεν έχει σημασία, είναι ωραία. Πολιτικός λόγος. Ένα μήνυμα από τον Κακαού σε σχέση με τον Κατρούγκαλο που δηλώνει Μαρξιστή στη Βάρκιζα και όλα αυτά τα πολυόρα που λέει αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. Το διαβάζω όπω έχει, το αποδέχομαι 100% ω έχει. Αυτοί είναι που αυτοπαρουσιάζονται ω αριστεροί. Α του πει κάποιο ότι οι πραγματικοί πατριώτε, οι πραγματικοί αριστεροί και συγκεκριμένα οι κομμουνιστές έδωσαν τη ζωή του για να ανατινάξουν, για να αποτινάξουν τον κάθε μορφή ζυγό από το λαό μα. Δεν δέχτηκαν και ούτε έφεραν κανέναν. Το μαρτυρούν τα βουνά μα, οι τόποι βασανισμών και εκτελέσεων, τα μπλόκα, οι εξορίε, η ίδια μα η ιστορία. Αυτά τα προσκυνημένα και ξεπουλιμένα γουρούνια ασκόψουν το παραμυθάκι περί ταυτότητα. Είδα εκεί παρακαλώ Εδώ που πήρατε Εγώ πήρα ένα κανάλι Στο κανάλι είμαστε Α δεν Ο κύριος Ευλαζόπουλος έχει απόψε Παρακαλώ Ναι θα κάνει ο κύριος άλλα, mm. ντάλα <μυρίζει> Τα μνημόνια τελειώσανε τον πήρατε χαμπάρι. Τώρα καλέ. Το καμένο. Το έχει πει ο καμένο καιρό, ότι είμαστε άλλη εποχή τώρα. Ε, ναι, αλλά μετά τι 24. Οπότε ήδη, τα μνημόνια σαν από σήμερα τέλο. Η αντίξι έρχεται, το λένε ΣΥΡΙΖΑ ανελείται όλοι. Ναι, και σα το πει, βλέπει κανένα άλλο να έρχεται η ανάπτυξη, αυτή το βλέπουμε μόνο. Πρώτα <laughs> να κατασχηματάρχε, ήρθε ανάπτυξη, όχι. Εδώ σου πει έρχεται, είναι στον δρόμο, βλέπω, κάτι μακριά. Βρέχει δισεκατομμύρια. Οπεγίνο ο γιατρό, έβλεπε. Ευέ... Δεν λέει να αλλάξει ο καιρό, καλοκαίρι, ήρθε ακόμα ε, βροχή. Εγώ μια χώρα πήρα τα μέτρα μου. Ομπρέλα με ενισχυμένε μπανέλες γιατί μαζί με τα δίσκου θα βρέχει μπορεί και κέρματα. Και κράνο ισχυρό, μην τυχόν και έχω κάμια μετοπική, όπω σε καμία αγωνία με την ανάπτυξη. Ω, oh, καλά κάνεις Θέλει μια οργάνωση, δηλαδή το λένε οι υπουργοί, φέρουν την ανάπτυξη έτσι ξαφνικά. Δεν προετοιμάζουν τον κόσμο το να, να κάνουν ανάλογη προετοιμασία την άσκηση. Αλλά δεν βλέπω του Ιριζέου στην ικαριά να πανηγυρίζουν. Ε. Δεν ξέρω αν θα ξαναπατήσει ο καμένο στην ικαριά μετά από αυτά. Ναι, ίσω να να φτάσουν οι Ιησί, στην ικαριά και δεν το έχουν Ότι είναι όλη την ώρα σε ένα και δεν τα παρακολουθούνε mm. Και ότι ζουνε και 150 χρόνια mm. Και αυτό δεν είναι λίγο Ναι, η ανάπτυξη, έρχεται Σας ακούω τώρα και βλέπω ότι έρχεται η ανάπτυξη Α, τι βλέπετε, α, κοιτάτε από το παράθυρο Ναι, ναι, έρχεται, Εσύ. Είναι... Εσύ. είναι αλήθεια, oh. είναι αλήθεια Μαλούρδε, έρχεται σου λέω Ναι, καλέ, εγώ το λέω πρώτος Φιλιά πολλά Γεια. Yeah. Αποστολάκο, πήρα πριν, εσύ σε αγορίνα μου. Εγώ είμαι καλέ. Τι παιδί μου, σ' χρόνια ψυχή μου. Στην Αμερική σακούνε. ακούνε. Είσαι τρομερός αγόρι. Πιάνουμε στην Αμερική, δεν πιάνουμε στη μαλακάσα. Πιάνουμε στην Αμερική. Ναι, βέβαια, πιάνω και εδώ στη βουλιαγμένη που έχω και συγγενείς. Και στη βουλιαγμένη πιάνουμε. Ναι, μωρέ, πιάνουν και πού άλλου πιάνουμε. Δεν μας το είχα. Αποστολάκο μου, σε πρώτο Λέλα, αρεστή στολή, τι κάνει. Ένα φίλος Καλά, μια χαρά. Ήθελα να πω ότι με χώρισε ο φίλο μου γιατί του έκοψα τα όνειρα να φύγει στη Γερμανία να. Εσύ γιατί το έκοψε τα όνειρα. Γιατί εγώ επέμενα ότι πρέπει να μείνουμε εδώ και απο... να φυλάμε θερμοφύλε, δεν ξέρω και ποτέ. Mm -hmm. Καλά, έκανε και σε Γιατί δεν άνθρωπε τι δε αρέσει, που τα λέει τόσο ωραία Γιατί κάποιον άλλον. Κανένα δε Ένα, δε και την Μα δε Πώ θα βγάλουμε την κουτσούπα. Ναι, μίλα και λίγο Τι να πω για την κουτσούπα, έχω να πω κάτι για την κουτσούπα. Ε, Μου θυμίζει λίγο το μαλλί τη, σαν το τζολιά ερλυγία. Η αλήθεια είναι ότι η φίλη περμαλάει και μένει με χαλάει. Όχι, δεν με χαλάει, έτσι είναι το μαλλί, μάλλον. Πώ είναι την τζολιά έτσι. Έτσι και της κουτσούπα. Τι να κάνουμε τώρα, να, έχει ε. κοινά με τον τζολιά, το είπα. Έλα. Μπορεί να έχει και άλλα κοινά, ξέρω εγώ. Ναι, Ρίαν. Ναι, ναι. Μπορώ να με τον παραγωγό. Εγώ είμαι ο παραγωγός. Εσύ μεγάλη, λοιπόν. Σταφύλια, ναι. Εκεί βγαίνουμε κυβέρνηση και τη Δευτέρα σκίζουμε τα μνημόνια. Από Δευτέρα δεν βγαίνει ούτε δίαιτα. Θα πιάσει το σκίσμα του μνημονίου. Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση... Σας κατηγορεί ότι τα δώσατε όλα και δεν πήρατε τίποτα. Τι δώσαμε, τι πήραμε. Τι πήραμε, το τέλο. Ο... Πέ... Πέ... Πέ... Τα δώσαμε όλα και μείναμε στη Θάσο, που έλεγε το παλιό τραγούδι της Βάνδης. Ε, ένας βουλευτής, ένας από τους, παλούς, από τους πόλους Όλοι είναι καλοί από ό,τι φαίνεται Και τον Ανέλ και το ΣΥΡΙΖΑ Και οι 153, ένας-ένας Βγαίνουνε, κάνουν το πρόγραμμά τους Παρουσιάζονται σε αυτό το πολύ ωραίο βαριγετέ Είναι ο κύριος Σταύρος Αραχοβίτη, Ο οποίος θα σας πει μόλις τώρα Ότι οι συντάξεις θα αυξηθούν Οι συνολικέ απολαυέ που έπαιρνε κάποιο με τη χαμηλή σύνταξη συν σύν το ΕΚΑΣ θα έρθει στα ίδια με το νέο τρόπο υπολογισμού. Οι τέσσερι σύνταξει. Το νέο μοντέλο. Θα αναπληρωθούν. Αποκατασταθούν. Βεβαίω. Οι τέσσερι συντάξει. Οι τέσσερι θα έρθει ακριβώ τα ίδια. Θα έρθει στα ίδια. Σε πολλέ δε περιπτώσει θα έρθει ψηλότερα. Άρα οι συντάξει θα αυξηθούν. Βεβαίω. Έτσι είναι ο ίδιο βέβαια ψήφισε να μειωθούν οι συντάξει. παρόλα αυτά θα αυξηθούν όπω είπε στο χθεσινό παράθυρο. Αυτό είναι ο κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, ένα από τα αστέρια τη κοινοβουλευτική ομάδα, ένα και ένα πραγματικά. Και μπράβο σε όσου την επιλέξαν, αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα και ο Τσίπρασο μαζί με τα μαγειρία εκεί ω επικεφαλής και ο λαό από κάτω που ενέκρινε όλο αυτό το πολύ ωραίο σύνολο, το αρμονικό σύνολο λογική προθυμία. Γενικότερα, ό,τι καλύτερο έχει συμβεί Ένα είναι αυτός, Σταύρος Σαραχωβίτης Που είπε αυτό το πολύ ωραίο ε, Ένα όνειρο έχει Ένα όνειρο έχει Ο Παπαχριστόπουλος τον Ανέλ Εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Θέλω να θυμίσω ότι στην Ιταλία Άλλαζαν οι κυβερνήσει Δεκάδες φορές Αλλά η δημόσια διοίκηση δούλευε Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κιούκ <μιου> Ότι Λούθερ έλεγε, I have a dream. Όσοι είναι ο Κιμ Γιονγκούν, είναι και ο Μάρτιν Λούθερ Κιούγκ. Παρόμοιοι είναι, ίδια ιστορία, ε, με το όνειρο και του Παπα, Παπα Χριστόπουλου και του Μάρτιν Λούθερ Κιούγκ, όπως τον αποκάλεσε. Λαό μέρος δεύτερον. Θα σε πάρει η κοπέλα μου τηλέφωνο και καλά για κάτι εισιτήρια. Α, εντάξει. Και εγώ θα τη πω να βούμε ραντεβού και καλά. Και θα τη διπέσω και καλά. Και μπορεί να σου τυφάω και καλά όμω. Ναι, ρε, εσύ, ό,τι γουστάρει, ό,τι γουστάρει. Εγώ αυτή είναι ότι θα γουστάρει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα γουσταρευτεί. Να ρίξει καντήλη, ρε, καντήλη ασέτη. Αχα. Εγώ όλε τι κάνω να ρίξουν καντήλη κάποια στιγμή, να ξέρει. Τώρα δεν ξέρω αν θα σα αρέσει, είναι η στιγμή που το καταφέρνω. Και η στάση, αλλά οκ. Ε, γεια σας, Ελληνοφρένια παρακαλώ Ήδια παρακαλώ ε, Λοιπόν, τα λέτε πάρα πολύ σωστά Εγώ είμαι μια αγανακτισμένη Και θέλω να τιμωρηθούν παραδειγματικά Όλοι διαπλεκόμουν έως τώρα Και καταρχήν να ξεκινήσουμε γιατί έγιναν τα μνημόνια Για να πτωχεύσουμε και να ξεπουλήσουν τα πάντα Έξαλλη ε, είστε τόσο έξαλλη Σαν να έχετε ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια Δεν το ψήφεις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 Αυτή η εκδίκηση που θέλετε, εσεί τι μορφή να έχει, πώ το έχετε σκεφτεί; να περάσετε να προθέτω το δίκαιο σε πωλή του χώρου. Σε Ναι, θα δω. γιατί όχι. Γιατί όχι δεν... κρεμάλα κατευθείαν. Γιατί όχι, δεν θα με επειραζέ. Γιατί όχι, σωστό. Γιατί αν έρθει μια κρεμάλα ή ένα σαν το δικείο, μετά ξαφνικά η ζωή μα την άλλη μέρα θα αλλάξει τελείω. Δηλαδή, α... πέντε στο χώμα, α πούμε, και μετά όλοι δικαιωμένοι α... λεφτά πίσω. Έχει γίνει διαπροχή. Τα μνημόνια είναι η άκυρα. Αφήστε τα αυτά. Α πάμε στην πορεία, μέχρι τη μορία με εξτάρι. Δηλαδή είναι... αν έρθει τη και κρεμαστούντε σε πέντε.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 με το σχέκολο το φουστάκι τι θα κάνω θα βουτήξω. Φτάει εγώ; okay. Σε προκαλείφωτάς; Σου βάζει τα μαρτΕα μπροστά τα πει ο Χριστός αυτά. <laughs> τι έχει πει; αυτά έχει πει, πει τα μαρτΕα ότι έχει πει τώρα και εσύ, μη με σε mí με βέφες η σκυλθέση. Yeah. ρωτήσω στο yeah. Χριστιανόπουλο. Έλα γεια. Τι <μυρίζει> κάπου εδώ; Όπως κάθε παρασκήνιο φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελίες του λαού μας πάνες στο μαγαζί του Νικόστραβελάκης και αμέσως μετά στις 3.3 η Λιάνα Γεια σας. Θέλω παρακελιά για την παρασκευή, άμα γίνεται. Θέλω αυτό που είπε για την τροφή ο Τσίπρας, να βάλεις σαγούδι μετά και πάνω σε τρο... ε, όχι. Όπως θα παίρνουν οι στροφές, θα... ή αν θέλεις, κοιτάζε με. Ναι, και να βάλεις μετά τη Μέρκελ να λέει τίποτα για το... να λήξει Τσίπρα, τα πήγε καλά και τέτοια. Ο Απρίλης θα είναι ένας μήνας εξελίξεων, είναι η τελευταία δύσκολη τρο... στροφή, <ΣΣΣ> την οποία όμω θα την πάρουμε με επιτυχία <ΣΣΣ> και θα βγούμε στην τελική ευθεία. Είναι η τελευταία δύσκολη στροφή. Κι όμω τα παίρνε τι στροφέ. Εσύ αν θέλει, κοιτάζει. Βοημπά, κυρία Μέρκελ. Yeah, yeah. Τα μάτια σου, δύο μαχαιριέ. Yeah. Κι εκεί επάνω στο θωρό. Αποτελείωσε με. Κυρίες και κύριοι, σχόλου, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα είναι, Λέρω, είναι εδώ μαζί μας ο Πρωθυπουργός πω Ελλάδος πω Αλέξης Τσίπρας είναι η πρώτη του επίσκεψη πω στο Βερολίνο πω πω και θα πέραν, Είναι η τελευταία δύσκολη στροφή Αποτελείωσέ με Λέγομαι Μαύρο Μιχάλης Και είσαι πρέσβης Λέγομαι Μαύρο Μιχάλης Μα σα. Λοιπόν, το κακό στον καιρό, γαϊδούρι. Λοιπόν, έλα, μια αφιέρωση. Σε δύο εβδομάδε. τώρα τον Πολίδορα. Είναι την καλύτερη φάρση που έχει κάνει ποτέ, που τον έχει στη Λησαρίζια. Γραφή, Ναι, καλημέρα. Καλή ημέρα, από τον Πολιτικό Σχεδιασμό. Μάλιστα. Τι κάνουμε. Καλά, Μια Καλά. Παίρνω να σα ενημερώσω τώρα εν ώψη τη παρέλαση. Αποφάσισε ο Πρωθυπουργό. Ακόμα και τα μέλη που είναι εκτό κυβέρνηση να εκπροσωπήσουν το κόμμα στι παρέλασει. Να καλέσετε, παρακαλώ, στο 2.10. Επειδή πήρα, δεν βρήκα κάποιο το 65. Δεν λέτε. 16. Ναι, ναι. Μάλλον μιλάει, δεν ξέρω. Αν θέλετε να κρατήσετε μια σημείωση. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Ναι. Έτσι κι μιλάτε, εσεί. Συνεννογέστε. Πολιτικό σχεδιασμό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Συνεργαστήριο. Του... Αν θέλετε να σημειώσετε.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 Για παράδειγμα, α πούμε και ο Γιακουμάρη πάει στη Θεσσαλονίκη, η Πετραλιά στην Πάτρα, Κυφαλογιάνη στο Ηράκλειο και ο, ο Πολύδωρα στα Λίζια. Έχουμε κλείσει εισιτήριο με κοκτέλ. Θα ξεκινήσει Παρασκευή πρωί, θα φτάσει βραδάκι. Με το κόμα. Θα φιλοξενηθεί στην Πανσιόν Σωράγια. Πας, Δύο Δύο Σοράγια. Σωράγια. Ημιδιατροφή. Πρωινό μόνο δηλαδή. Λοιπόν, το σημειώνω ότι είναι εντάξει. Εγώ το σημείωσα, θα καλέσω πάνω στο. Εντάξει. Το σημειώνω εγώ να ξέρω ότι για, για σουφλή έχουμε Πολύδωρα. Εντάξει, εντάξει, εγώ θα το μεταφέρω. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Yeah. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Yeah. Ποια θυσία του τραγουδός αυτού όμως, και τους πρωθυπουργούς να μιλάνε για τις θυσίε. Πράγματι γύρισα να τον κόσμο, μιλώντας για την Ελλάδα, μιλώντας για τις θυσίε του ελληνικού λαού. Θυσί, Έχει κάνει για σένα ποτέ η εξουσία Γιατί μην κάνετε λάθο, αυτό είναι ο, στό, ο στόχο μα. Να πιάσουν τόπο οι θυσίε του ελληνικού λαού. Και θέλω να λάθο, να σε αρπάξω από την γραβάτα. Να σε ραντήσω με τα ματιά, γρήγορα. Με ποιο δικαίωμα τα πήρε όλα από μένα. Γιατί ρε. Και ποια θυσία, ποια θυσία. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλου σήμερα. Είναι ότι οι θύε του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Πια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει εσύ. Για να Είμαι ο ελληνικό λόγος θα χρειαστεί να κάνει θυσίες. Αλλά τουλάχιστον οι θυσίε αυτές έχουν ένα αντίκρισμα. Έχουν μια προοπτική. Χτύπα. Χτύπα σαμπάτσος. Έλα, για Παρασκευή τώρα είναι το στάνταρτ. Τσίπρα ντομπροβόσκι και το αυστηρό κατάλληλο ο Μπλόνσκι που έλεγε τέτοιο, που τον διόρθωνε, το θυμάσαι. Αυστηρό κατάλληλο, ρε. Την ταινία, ρε, Πανασίου, νομίζω. Ναι, ναι, ναι, ναι, που έλεγε ο Μπλόνσκι, δεν τα θυμάμαι, και τη διόρθωνε. Η τύπησα, η άλλη, και έβλεγε η Γκριάκ. Δεν ξέρει να μιλάει κάτι τέτοια Βάλε, βάλε, βάλε. Λέτε ότι ο αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, ντομπροβόσκι. Δύσκολα ονόματα, κύριε Βύρον. Το Καρένιν Βρόνσκι, Το Μπρόβσκι. Δήλωσε το εξή, ότι. Θα τα μπερδέψει πάλι, κοίτα. Το προβόσκης. Εντάξει τώρα, με αυτό είναι το θέμα σα. μου το τραγούδι για το como es si yo fuera maradona frente a cualquier portería. si yo fuera maradona nunca me equivocaría si yo fuera maradona perdido en cualquier lugar la vida es una tombola, de noche y de día la vida es una tombola, y arriba y arriba, Θέλω μια αφήρωση Αποστόλη για την Παρασκευή. Τι. Θέλω το Άννα από Κούτρα ή Γαλάνη για τους λίγο ρομαντικούς που έχουν μείνει ακόμα και πιστεύουν ότι τους έχουν στο χέρι. Αυτά. Μιλάνε για καιρού, δοξασμένου. και πάλι Άννα θα γυρέψουμε Φέρεσε από το μπακάλι Μιλάνε για του έθνους Ξανά την τιμή Άννα μην γλες. Στο δουλάπι δεν έχει ψυχα <Τομί> την Παρασκευή, γιατί δεν μπορέσαμε την προηγούμενη ταραντέλα μέχρι τρελάνη. Σε, σε τρέλανη η φίτσα. Θέλω ταραντέλα, ξέρει πια ταραντέλα. Αυτό που σου είπε ταραντέλα. Δεν τρέβεσαι καθόλου. Γιατί? γιατί σε πήρα μορφή Κρητία την προηγούμενη εβδομάδα μου βάλεις τη ταραντέλα που σε έκραζε μια... ένα ψώνιο μια χρυσαυγή τη άγρια και δεν μου την έβαλε. Εντάξει, θα το βάλω. Ναι, πανταζή λέγομαι. Α, πάνω σε χάλια.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 Πλακώ σε το θέλετε το χρυσαβεί. Γι' αυτό. Μόνο τι αυτό. αυτό. Μονέα μέσα τι άλλο θέλετε. Τόσα μπορεί και να κάνει ένα χρυσαβίτη. Εσύ, εσεί θα δείτε τι άλλο τον θέλετε. Εσεί θα τον ρωτήσετε. Έμια λεπηδιά κάτι να έρθει ο χρυσαβίσει έτσι τσάμπα. Θα μίλετε κύριε Αγιατό, έχετε πάει. Είχα και... σε γυναικόλογο δεν μου βρήκε τίποτα. Ορίστε πήγα σε κι Τι Γιατί είσαι να πάτε σε κινητό γυναίκα. Θα το συζήσουμε. Α τώρα. Ο... Εγώ δεν μπορώ να δειματήσωμα θέλω τα μαγειό. Μα... Τον κάνω τσέπι και τον βάζω μέσα. Τι σε νοιάζει. Από την αρχή που σα πήρα τηλέφωνο, κατάλαβα ότι δεν είσαστε σοβαρό κύριο. Εγώ εγώ κατάλαβα ότι είσαι σοβαρή που με παίρνει από την αρχή και μου λες ότι είμαι ολαιπά. Μα τραγουδέγατε κύριε, τι πράγμα Αφού μου πείτε ότι είσαι ο πανταζή, κάτι συμβαίνει με εσά. Όλα καλά πηγαίνουνε. Σημωμένο είσαστε, αντάρα έχετε βλέπω. Πολύ μεγάλη αντάρα. Εγώ έχω αντάρα. Προσευχή το βράδυ, δεν κάνετε να ηρεμήσετε. Κάναμε το αγοραίου, δεν πιάνει. Όλα πανεχεία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κύριε. Μήπω έχω κάνει λάθο, λάθος, δε... λάθος, λάθος, λάθος, Λάθο, λάθο. Τότε λάθο, λάθο. Γράψε λάθο. Πε ότι δεν έγινε α. ποτέ. Χάρηκα που <ΤΡ'> σ' άκουσα παρόλα αυτά. κάθε μέρα ώστε, δεν συναντά. Ωραία. Αφού είναι λάθο, γιατί δεν μου λέτε, κύριε, ότι είναι λάθο, γιατί με περιπέστε, γιατί με κοροϊδεύετε. Ε, δεν ήρθαμε έτσι λίγο πιο κοντά. Έχουμε αποξυνοθεί Ντύψε από την κοινωνία. Ξέρω ότι εσύ Για να έρθω πιο κοντά ό, είμαι εγώ. Τι πράγμα έχει σήμερα, τι με εγώ, Μιλάς και έτσι όπως κάνεις Ταραντέλα μου φαίνεσαι Εμένα μωρή ταραντέλα Ναι ταραντέλα είσαι Θα σε είσαι. τι έχουν ταραντέλες μωρή; Έχουν ταραντέλες Ναι Βέβαια Άμα ήσουν γυναίκα δεν θα ήταν τίποτα άλλα Άμα είσαι άντρας και είσαι ταραντέλα Γιατί να μην είμαι γυναίκα, γυναίκα Ότι θέλω είμαι θα γίνω Κομπλεξικές όλες Άισιχτήρ Μιλάνε, Μιλάνε Για νίκες Που το μέλλον Για νίκες Αν αμμίνγκλε, εμένα, εμένα. Δε με, με βάζουν στο χέρι. Στο χέρι ο στρατό ξεκινά. Ξεκινά. Αν αμμίνγκλε, θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ. Ο στρατό ξεκίνα.